Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε η γεαή και στου αιώνας των αιώνων Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνω τον σας, και έτησε εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος Αναστάσιο Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την Ιωνιον ζωή και το μεγαέλιο σαμή. Καθίστε. Είμαστε στον πέμπτο ψαλμό στο αρχίσαμε μετά των στίχων τον πέμπτο στίχο απλώς ήθελα να σταθούμε για λίγο εδώ σε κάτι που λέει στο στίχο 5 και είχαμε μπει μερικά πράγματα την προηγούμενη φορά αλλά να προσθέσουμε ακόμα λίγα τώρα κυρίως από τη διδασκαλία των πατέρων της εκκλησίας μας γύρω από αυτό το θέμα λέει λοιπόν στο στίχο πέντε ότι ουχή Θεός θέλω να Δηλαδή, εσύ δεν είσαι Θεός που θέλει την ανομία και την αδικία και δεν θα, δεν, θα, δεν θα παραμείνει κοντά σου, δεν θα κατοικήσει, θα παραμείνει κοντά σου κανένας ο οποίος είναι πονηρευόμενος, πονηρεύεται. Κανένας πονηρός άνθρωπος δεν πρόκειται να μείνει ενώπιον του Θεού. Και επειδή πολλές φορές ακούμε στην Εκκλησία, στους λόγου των Αγίων, στις διάφορες διδαχές που γίνονται, για την πονηρία και για τον πονηρόν άνθρωπον και για την πονηρία που έχουμε μέσα μας. Είναι καλά να πούμε μερικά πράγματα για να ξέρουμε περίπου πώς οι πατέρες αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, πώς το βλέπουν και τι ονομάζουν πονηρία. Θα μιλήσουμε από την, από την κλίμακα, από το βιβλίο αυτό του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου το οποίο λέγεται «Κλίμακα», έχουμε μιλήσει πολλές φορές από αυτό το βιβλίο και είναι πράγματι ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία της Εκκλησίας μας, των Αγίων Πατέρων. Έχει ένα λόγο, λοιπόν, ο 24 ο λόγος, ο οποίος μιλάει για την πραότητα και την απλότητα. Και μέσα σε αυτόν τον λόγο αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης για την πονηρία. Λέει, λοιπόν, ότι καταρχάς εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον ε, σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού έπλασε τον άνθρωπον. Και ο άνθρωπος είναι εκφύσεως απλούς τη φύση. Έχει απλότητα ο άνθρωπος. Δηλαδή η απλότητα αυτή σημαίνει όχι ότι είναι αφελής ο άνθρωπος ή ότι είναι κουτός. Δεν είναι αυτό που σημαίνει απλότης. Απλότης σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου οι ψυχοσωματικές δυνάμεις και οι οι οι δυνάμεις των συναισθημάτων Του και οι δυνάμεις της καρδιάς Του και οι δυνάμεις του σώματός Του Όλες οι δυνάμεις Του είναι ενωμένε ή εν Είναι ενομένες σε μία ενότητα Η οποία ενότητα κινείται κατευθείαν προς τον Θεό και δια του Θεού τη χτίση και τη δημιουργία και των άνθρωπο Δηλαδή ο, ο απλός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ε, Έχει άμεση σχέση Με όλο το είναι Του, με τον Θεό, αγαπάει εξ ολοκλήρω τον Θεό και απλότητα, αυτή η απλότητα σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει αγωνιστεί να υπερβεί τα πάθη του και τις αμαρτίες του, να υπερβεί όλη την κατάσταση της και να ξανασυνενώσει όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις σε μίαν. Δηλαδή έχει μία δύναμη ο άνθρωπος, μία δύναμη, μία κίνηση, μία θέληση, μία προσπάθεια, μίαν αγάπη. Ξέρουμε ότι πτώση έσπασε την εικόνα αυτή του ανθρώπου και κατακερματίστηκε η εικόνα αυτή την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο τη ασθένεια ανθρωπίνης φύσεως η οποία έχει πούμε, τα συμπτώματα ο άνθρωπος να έχει μέσα του πολλά πράγματα να θέλουμε πράγματα αντιφαντικά έτσι. την ίδια ώρα που προσευχόμαστε να μα να θέλουμε πράγματα οποία δεν μας ωφελούν να ζητούμε πράγματα τα οποία είναι εναντίον του νόμου του Θεού μέσα στην ψυχή μας να γίνεται πόλεμος πολλές φορές ώστε να επιβάλλουμε αυτό το οποίο θέλουμε, έτσι. Άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα αγαπούμε και σε άλλα δουλεύουμε. Έχουμε διάφορες δηλαδή μέσα μας κινήσεις οι οποίες έχουν σύγχυση. Υπάρχει μια σύγχυση μέσα στην ψυχική κόσμο του ανθρώπου και ένας πόλεμο ο οποίο δεν μας ωφελεί. Ο πονηρός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κινείται μέσα αυτήν την πολυπλοκότητα της πτώσεως. Και βέβαια ε, κουβαλά μέσα του πούμε, και πολλά πράγματα επιπρόσθετα. Δεν φτάνε δηλαδή οι πτώσει που έχουμε εκ, και είμαστε πλέον εκφύσεως πολύπλοκοι, έχει διασπαστεί οι φύσεις μας. Εμείς με τι πολλαπλές δηλαδή, παρεμβάσει που έχουμε στο ψυχικό μας κόσμο χαλούμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα και γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπαμε πολλές φορές ανθρώπους, οι οποίοι λόγω της κλιρονομικότητάς τους, λόγω των καταστάσεων, των συνθήκων που μεγάλωσαν, που έζησαν, πράγματα τα οποία βίωσαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι, ακόμα πιο πολύπλοκοι και είναι τρόποντινά, ε, όπως όταν έχουμε ένα ύφασμα, το οποίο όταν είναι ενωμένο, είναι ένα κομμάτι πανί ενωμένο και δεν περνά τίποτα, ο πολύπλοκο άνθρωπο είναι αυτό αυτός ο οποίο αυτό το πανί, αυτό το ρούχο το κάνει μια-μια τρίχα, α πούμε. Και είναι τόσο πολύπλοκα μέσα του όλα, που πολλέ φορέ τα χάνει και ο ίδιο. Και ο ίδιο ο άνθρωπο, ο οποίο υφίσταται αυτήν την ταλαιπωρία τη πολυπλοκότητά του, δεν ξέρει ούτε ο ίδιο, α πούμε, τι του συμβαίνει, δεν μπορεί να βρει άκρημα τον εαυτό του, δεν μπορεί να περιγράψει τον εσωτερικό του κόσμο. Είναι μια σύγχυση, μια φουρτούνα η ψυχή του μέσα. Και δεν μπορείς να βρεις ούτε άκραν ούτε τέλος, ούτε, ούτε μέση, ούτε τίποτα. Είναι ένα, ένα σκότος το οποίο επικρατεί μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα είναι το, αποτε, το, απο, το αποτέλεσμα της πτώσεως. Δηλαδή κατακαιρματίστηκε η εικόνα την οποία ο Θεός ε, έδωσε και ε, δημιουργήσε στον άνθρωπο. Πονηρός άνθρωπο, είναι αυτός ο οποίο. Ακόμα περισσότερον αυτήν την πολυπλοκότητα, δηλαδή αυτήν την κακία που έχουμε μέσα μας, που έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς, λέει δηλαδή, η Γραφή, «επί σε αυτήν την πονηριά την αυξάνει ο άνθρωπος με τον εγωισμό του, με την κακή διάθεση που έχει και πολλές φορές μαθαίνουμε να, να είμαστε πονηροί. Δηλαδή μαθαίνουμε, μας μαθαίνει, ας το πούμε, ξέρω εγώ, το σύστημα, η κοινωνία, οι γονείς μα. Το περιβάλλον μας, μας μαθαίνουν να είμαστε πονηροί. Θυμάμαι μια φορά που ένα παιδάκι πήγε και έδωσε χρήματα σε κάποιο φτωχό και το πήρε η μάνα, του και λέει: Τι έκαμε εσύ, είσαι, είσαι κουτό, πει χρήματα αυτού. Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, Δεν έκαμε καλά. Είναι πονηρό άνθρωπος εκείνος. Το αποτέλεσμα βέβαια. Τα εδώ, το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να κάνει το παιδί τη πονηρό βάζοντας του μέσα κακού λογισμού για τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, αυτό που σήμερα ίσως θεωρείται προτέρημα μέσα στην κοινωνική ζωή, δηλαδή θεωρείται προτέρημα να είσαι πονηρός, να σε έξυπνον, μη σου γελάει ο άλλος, όπως λέμε, και κάνουμε ένα αγώνα να ακονίσουμε το μυαλό μας ώστε να, ε, να είμαστε ατσίδες, δηλαδή, να, να αποφεύγουμε τις πονηριές των άλλων ανθρώπων αυτό το πράγμα, αν και στην κοσμική ζωή φαίνεται καλό, εν τούτης όμως δεν είναι πάντοτε καλό, ούτε είναι ωφέλιμον, διότι δημιουργεί μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας πολλές προδιαθέσεις πονηρίας. Θα μου πεις τώρα καλά, εμείς ζούμε μέσα στον κόσμο, ε, τι θα κάνουμε, θα γίνουμε δηλαδή αφελεί θύματα του καθενός. Όχι. Ο Χριστός μας είπε να είμαστε ακέραιοι και να είμαστε και και πανούργοι, να, δηλαδή να προσέχουμε να είμαστε έξυπνοι. Οι άγιοι άνθρωποι δεν ήταν αφέλη άνθρωποι, ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Δεν έπεφταν θύματα του ή πλην όμως εκαθάρισαν στον εαυτό του το πάθο από την, από την εξυπνάδα. Άλλο πράγμα είναι το πάθο, άλλο πράγμα είναι η εξυπνάδα του νου. Όπω άλλο πράγμα είναι το πάθο τη φυλαργυρία και άλλο πράγμα είναι τα χρήματα. Μπορεί να έχει χρήματα και να μείνει σε φυλάργυρο. Όμω. Μπορεί να μην έχει χρήματα και να είσαι φιλάργυρο. Όπω ο άνθρωπο, ο οποίο πηγαίνει, ξέρω εγώ, ε, είναι κύριο δηλαδή των πραγμάτων και δεν είναι δούλο των πραγμάτων. Αυτό χειρίζεται τα πράγματα, είναι κύριο των πραγμάτων, κύριο των χρημάτων, κύριο, ξέρω εγώ, των υπολείπων όσων του συμβαίνουν στη ζωή του και δεν είναι δούλο. Οι άγιοι ήταν κύριοι των, των συναισθημάτων, τη κρίσεω του, των πραγμάτων του, δεν ήταν δούλοι των παθών του. Και όλο ο αγώνα που κάνει ο άνθρωπο και μέσα στην Εκκλησία είναι ακριβώ. Να ελευθερωθούμε και αντί βούλη των παθών να γίνουμε κύριοι, να αποκτήσουμε κυριότητα και να χρησιμοποιούμε κάθε φορά όλα αυτά τα οποία μα έδωσε ο Θεό και τη σύνεση και την σοφία και την πονηρία ακόμα με την καλή έννοια και την υπερηφάνεια ακόμα με την καλή έννοια γιατί ο Θεό μα έπλασε να είμαστε άνθρωποι βασιλίστριε κτήσεω και να έχουμε, να έχουμε μια θέση μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πλην όμως, όλα αυτά απαθώ χωρίς πάθος, χωρίς αμαρτία. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος και εντάσσει την ερμηνεία της πονηρίας μέσα στο λόγον της πραότητος και της απλότητος για να δείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος είναι απλούς άνθρωπος, έτσι το αντίθετο της πονηρίας είναι η απλότητα. Είναι ο πονηρός και ο απλός. Ο απλός άνθρωπος είναι αυτός που έχει συνεινωμένες όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις και δεν έχει κακίαν η εμπάθεια μέσα στις κινήσεις του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος προηγείται σε αυτόν υπραώτης. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωπος θυμώδης, ταραχοποιός, άνθρωπος ο οποίος ε, έχει νεύρα μέσα του και κακίες και πράγματα, δεν μπορεί ποτέ να είναι απλός άνθρωπος. Αυτός έχει πονηρία μέσα του. Γιατί, διότι ο, θυμός, ο θυμός είναι γέννημα του εγωισμού και ο εγωισμός είναι το αντίθετο τη πονηρία, είναι η πηγή όλων των κακών. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, τι σημαίνει πονηρός. Πονηρός δε σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους και τα μυστικά των καρδιών τους και από τις εξωτερικές κινήσεις. <coughs> δηλαδή, πονηρός άνθρωπος είναι αυτός ακριβώς που κάνει ψευδείς προβλέψεις. Είναι αυτός που φαντάζεται πράγματα, ό,τι θα γίνουν, τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Είναι, είναι ψευδή πράγματα και, και τα παράγει ο του με μια, έτσι, να πω, με, με μια αρρωστημένη κατάσταση. Φαντάζεται αρρωστημένα πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ήρθε κάποιος στο γραφείο μου και μου λέει ότι άκουσα ότι μια εκκλησία θα πουλήσει ένα χωράφι αντι τόσο χρημάτων. Και μου είπαν κάποιοι άνθρωποι ότι ο δεσπότης θα πωλήσει αυτό το χωράφι για να χρησιμοποιήσει τα χρήματα να γίνει αρχιπίσκοπος. Λοιπόν, λέω, είναι ωραίο παράδειγμα να σκεφτώ μου τι να σας πω σήμερα το βράδυ. Λέω, κοίταξε πού πάει ο νους του άλλου. Αντί να πει ότι κοίταξε, η εκκλησία έχει τόσα χρέη, τόσα ανάγκε. είμαστε καταχρεωμένοι και πληρώνουμε χίλια λίρε την ημέρα τόκου. Έτσι, και δεν ξέρουμε πού να βγάλουμε. Δεν έρχεται να δει που έχουμε μια ουρά από πεδώ μέχρι την Εκκλησία φτωχού κάθε μέρα έξω από την πόρτα μα που του δίνουμε χρήματα και χρήματα, χρήματα ακατάπαυστα. Δεν κοιτάζει τις χίλιε ανάγκε που έχουμε. Και αντί να πει κρίμα που δυστυχώ αναγκάζεται η Εκκλησία να πουλήσει και το μικρό το χτύμα που έχει, και με τα δηλαδή, α πούμε, αναγκαζόμαστε να, να το πουλήσουμε γιατί πρέπει να, να αναπνεύσει λίγο η Εκκλησία. Δεν φτάνει αυτό που δεν το βλέπει. Λέει, α πούμε, ότι κοίταξε πού πάει ο νους του, α πούμε. Λε και όλα εκείνα τα χρήματα, βάλω εδώ στην τσέπη μου και αρχίζω να μοιράζω λεφτά να, να με ψηφίσουν, α πούμε, οτιδήποτε άλλο. Λέω, αυτό είναι η πονηρία του ανθρώπου. Είναι οι ψευδεί προβλέψει που λέει εδώ η κλίμακα. Είναι ο νου του ανθρώπου έτσι. Και ξέρετε, ο πονηρό άνθρωπο, οτιδήποτε γίνεται, το, το, το, το, το ερμηνεύει με πονηρόν τρόπο. Δηλαδή, εάν α πούμε βρεθεί σε έναν τόπο και σιωπά, θα πει αυτό σιωπά γιατί είναι υποκριτής γιατί είναι ξέρω εγώ να δούμε δεν παίξει τον Άγιο εάν μιλάς θα πει αυτό είναι δεν έβαλε γλώσσα μέσα στο στόμα του συνέχεια μιλά δεν βρίσκει άκρα θυμάστε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός ότι τι, τι να ομοιώσω λέει την γενεάν αυτή ήρθε ο, ο Ιωάννης ο πρόδρομος ούτε έτρωγεν ούτε έπινε ούτε έκαμπνε τίποτα αυτό είπαν ότι αυτός έχει δαιμόνιον. Διότι ένα δαιμονισμένο μόνο δεν τρώει και δεν πίνει και είναι μέσα στι ερήμου. Και να κυκλοφορά μέσα στι ερημιέ και να μην τρώει και να μην πίνει, άρα έχει δαιμόνιο. Πάει ο πρόδρομο, είναι δαιμονισμένο. Έρχεται ο ιό του ανθρώπου, αιστείων και πίνων και συναναστρεφόμενο με τον κόσμο. Έτρωγε, έπινε ο Χριστό, μιλούσε, ήταν κοινωνικό. Είπαν ότι αυτό, ειδού, άνθρωπο φάγο και είναι ο πόντι. Να έναν άνθρωπο ο οποίο τρώει και πίνει, αυτό είναι δυνατό να είναι διδάσκαλο και άνθρωπο του Θεού. Αφού είναι φάγο και έτσι λοιπόν λέει δεν πρόκειται να βρούμε άκρα με τη γενεά αυτήν την πονηράν. Έτσι παρομοίωσε πολλές φορές ο Χριστός τη γενεά των ανθρώπων, τη μεταπτωτική γενεά των ανθρώπων, ω πονηράν γενεάν Διότι δεν πρόκειται τίποτα να μεταφράσει με καλό τρόπο. Και βέβαια, εμεί κινούμεθα μέσα στον κόσμο, ο οποίο κινείται μαζί με την πονηρία του. Όμω, επειδή η πονηρία δυστυχώ είναι μέσα σε όλου μα, γιατί έτσι μαθαίνουμε, το έχουμε και μέσα εκφύσεω μα με την πτώση μα, αλλά και μαθαίνουμε από όλα αυτά τα οποία συναστραφόμαστε την κάθε μέρα, θέλει πολύ αγώνα ώστε να υπερβεί ο άνθρωπο αυτήν την πονηρία. Αλλά να δούμε ακριβώ τη Λεωάγιο και μετά δούμε πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, κάνει ψευδεί προβλέψει και φαντάζεται, λέει ότι αντιλαμβάνεται του λογισμού των άλλων από τα λόγια του. Δηλαδή κάθεσες κάπου και λες έναν λόγο Λες ας πούμε ότι ε, Αυτό το πράγμα έτσι έχει Βλέπεις λοιπόν ότι ο άλλος Δεν κοιτάζει τι του είπε ακριβώ, Αλλά καταλαβαίνεις ότι ψάχνει να, Κάτω από τα λόγια σου Να βρει τι κρύβεται Και Να ε, σου πω ένα παράδειγμα Πήγα κάπου μια φορά και ήσαν κάποιοι άνθρωποι της εκκλησία Και μου φιλούσαν το χέρι μου εγώ, κάπου ήμουν απορροφημένο, δείξω κάποιον μιλούσα και δεν του έλεγα τίποτα. Σε κάποια στιγμή, ένα ή κάποια που μου φύγει από το χέρι μου, στο άγιον όρο λέγαμε ο Θεό χωρέσει, έτσι, ξέρουν οι πατέρε εδώ, ο Θεό να συγχωρέσει δηλαδή. Ε, Ξέχασα ότι δεν μπορεί να παρεξηγηθεί αυτή η φράση και λέω του λέω έτσι, ασυνέστητα, αυτό που μου φύγει στο χέρι μου, ο Θεό να συγχωρέσει. Κλάμα ο διρμού, κακό, φτάσανε άλλη μέρα. Λοιπόν, κατάλαβε εννοιέροντα ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι πονηρό, είμαι σχρώ, είμαι χίλια δύο πράγματα και μου είπαν ότι θέλω να με συγχωρέσει. Τόσο αμαρτωλό άνθρωπο είμαι. Βρωμούσα να μπει εκεί, α πούμε, και με απέφυγε και να με συγχωρέσει ο Θεό. Δεν σκέφτομαι, κοίταξε παιδί μου, έναν απλό λόγο σου ένα απλό λόγο, άλλο α πούμε. Μη ψάχνει να βρει μετά από εκείνον τον λόγο τι έχει, δεν έχει τίποτε. Πα λόγο όσο έχει και πει ο Θεό. Μου είπε να με συγχωρέσει ο Θεό Τι ωραία ευχή, μου είπε. Τελειώσε. Μιαν άλλη φορά κοινούσα τον κόσμο στο μοναστήρι. Ε, κοινωνά ο δούλος του Θεού, ξέρω εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνος κάποια στιγμή δεν ξέχασα το όνομα ή δεν, το, δεν είπα το όνομα. Πάλι παρεξηγήσεις. Α, ε, βέβαια, δεν έχουμε όνομα. Εγώ είμαι ανώνυμος. Δεν έχω όνομα εγώ. Είμαι χωρίς όνομα, διότι δεν είμαι άνθρωπος του Θεού. Έτσι. Οι άλλοι έχουν όνομα. Εγώ δεν έχω όνομα. Και βλέπει τον, τον άνθρωπο να βασανίζεται δηλαδή. Να βασανίζεται και ο ίδιο να βασανίζει και του άλλου ανθρώπου. Λέω, καλά εντάξει, εμένα μου το παντρεμπαρκέσει. Βάζομαι μου το ένα, βγάζομαι μου, μου το άλλο. Ε, έλα τώρα να σε παντρεμπεύω με ένα τέτοιο άνθρωπο, μια γυναίκα ή έναν άνδρα τέτοιο, ο οποίο όλα τα, τα, τα, τα μεταβάλλει με τον δικό του λογισμό. Πόσο δυσκολία δηλαδή παρέχει στον άλλον άνθρωπο όταν εσύ φαντάζεσαι ότι, ότι αυτά τα οποία λέει ο άλλος δεν είναι εκείνα τα οποία ακούεις αλλά είναι εκείνα τα οποία νομίζει ότι υπονοεί ο άλλος και αυτό το πράγμα βέβαια είναι δείγμα πονηρίας δεν είναι καλό, δεν είναι, δεν είναι ξυπνάδα το, το, το πράγμα όπως επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης προσπαθούν από τις εξωτερικές κινήσεις να μάθουν τα μυστικά των καρδιών των άλλων. Αυτό το ακούει κανεί πολλές φορές και λέει, λέει κανείς ότι καλά, πού ξέρεις ότι αυτός σε αντιπαθεί. Το κατάλαβα. Πού το κατάλαβες. Ε, από την έκφραση του προσώπου του. Πώς το κατάλαβες δηλαδή. Πού εκπέμπεις κύματα και έχει μηχάνιαμα που τα... Και κυρίως, τέλος πάντων μην πούμε, να μην θεωρηθώ ότι κατηγορώς με αλλά... Ε, έχει ανθρώπου που μόλι συναντηθούν ενώ εξωτερικά είναι όλο χαμόγελα και χέρδες κτλ όταν ακούσεις το περιεχόμενο δηλαδή έχουν πώς να πούμε τόση καχυποψή για τον άλλον άνθρωπο που ε, φαντάζονται ότι ο άλλος δεν τους θέλει τους μισά τους αποστρέφεται τους, μόνο που τους βλέπει αρρωστά γιατί λέει το καταλαβαίνει από το πρόσωπο και δεν είναι έτσι και ξέρετε κάτι άλλο ότι ο διάβολος όταν δει ότι έχουμε μέσα μας τέτοιες προδιαθέσεις, τότε τα φέρνει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο, γιατί κι αυτός είναι πονηρός, λοιπόν, και τα, τα, ταιριάζει, τα ταιριάζει το ένα με το άλλο με τέτοια μαιστρία που όλα βγαίνουν όπως θα θέλει ο πονηρός άνθρωπος. Δηλαδή, θυμάμαι ένα παράδειγμα, να σας πω κάποτε, ε, στο μοναστήρι κάποιος είχε λογισμούς, όπως δε, έτσι, είχε κακές σκέψεις, ας πούμε, που ενόμιζαν ότι εγώ δεν τον ήθελα. Και δεν μου το είπε καμιά φορά, αλλά είχε μέσα του ότι, ότι εγώ δεν τον, δεν τον συμπαθούσα. Και τα έβαλε ο πειρασμό με τέτοιον τρόπο, ώστε γίνονταν όλα τα πράγματα χωρί να το καταλαβαίνω, όπω ήταν ο λογισμό του. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Είμαστε κάπου και μιλούσαμε με μερικού αδελφού. Ε, Κοβεντιάζαμε και εγώ ήθελα από ώρα να φύγω, να έχω κάποια ευκαιρία να φύγω από στο κελί μου. Αλλά ήταν η κουβέντα έτσι, α πούμε, που δεν μπορούσα να διακόψω. Ήρθαν εκείνη την ώρα και ο άλλο ήρθε εκεί και άλλαξε τη συζήτηση. Οπότε, εγώ θεώρησα ευκαιρία, λέω, εντάξει, να πάω. Έχω δουλειά. Α, είδε, μόλι ήρθε, εγώ έφυγε. Ε, κάποια ώρα ήθελα να πάω κάπου να κάνω μια δουλειά και να μην τον κουράσω εκείνο, μου λέει «Θες να πάμε. Ε, στην αυτομαζή σου λέω: Εμπεράζει, γιατί τα κάμε και μόνο μου. Στον δρόμο όμω πηγαίνοντα, βρήκα κάποιον άλλον που λέει: Πού πα, Πάω στον τάδε τόπο. Λέει, Έχω κι εγώ μια δουλειά εκεί. Έπαμε μαζί. Α, εγώ σου είπα να πάμε μαζί. Μου είπε: Δεν εμπεράζει, κάμε ο μόνο μου. Και με τον άλλο πήγε μετά από λίγο από μένα. Δηλαδή, ε, πράγματα που ήταν εντελώ αθώα. Όμω, στον άνθρωπο, ο οποίο είχε πρόβλημα μέσα του, τέρκιαζε το ένα μετά το άλλο. Εντάφαινε ο πειρασμό με τέτοιον τρόπο. Και τα τέριαζε με τέτοια θαυμαστή δηλαδή ακρίβεια, και πρόσθετε δηλαδή πρόβλημα στο πρόβλημα του άλλου, όπω συμβαίνει και με εμά, έτσι. Και γίνεται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Μέχρι που επνήγηκε να πάω από του λογαριασμού, οπότε, μια μέρα μου πει: Έτσι και έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύω ότι δεν με θέλει, Ζε με αγαπά, μου αποφεύγει, ξέρω εγώ. Οπότε, τα βάλαμε κάτω, εξηγήθηκαμε, είδα και εγώ ότι ήταν παρεξήγηση. Και προσεξία με εκ μέρου μου, είδε και ο αδελφό ότι ήταν μια αδυναμία και έτσι το πράγμα τακτοποιήθηκε. Θέλω να πω ότι αυτό που λέει ο Άγιο Ιωάννης εδώ, ότι ο άνθρωπο ε, αρχίζει να, να προσπαθεί μέσα από τι εξωτερικέ κινήσει ή μέσα από τα λόγια να διαβλέψει τι διαθέσει του άλλου και να κρίνει, ξέρω εγώ, τι, τι θέλει να πει πίσω από αυτά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα είναι πονηρία. Και να ξέρετε ότι σε αυτή την πονηρία συνεργεί πάντα ο διάβολος και σου δίνει αυτά τα οποία ψάχνεις. Δηλαδή θέλεις να βρεις αιτίε για τον άλλον να πιστέψει ότι σε επιβουλεύεται, ότι σε κακολόγη, ότι σε μισά, θα σου βρίσκει τέτοια πράγματα από το παραμικρό. Θα τα ταιριάζει όλα, θα ταιριάζει τα λόγια, θα ταιριάζει τις κρυμάτσες, θα ταιριάζει τα εξωτερικά κινήσεις, θα ταιριάζει τις ενέργειες, ώστε να σου αποδεικνύει κάθε φορά ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λες εσύ και όχι όπως τα λέει ο άλλος. Είναι δηλαδή αυτό η πονηρία, η πλάνη, όπως λέμε. Ε, <coughs> ακόμα λέει εδώ τι σημαίνει πονηρία. Πονηρία, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια επιστήμη ή καλύτερα σχημοσυνη των δαιμόνων. Έτσι, μια ολόκληρη επιστήμη δαιμονική. Και δεν είναι επιστήμη, λέει ο Άγιος. Είναι ασχημοσύνη, είναι Κακή ενέργεια, α πούμε, είναι, είναι κάτι που δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμορφο. Η οποία όμως, ενώ είναι στερημένη από αλήθεια, δεν είναι ποτέ αληθής η πονηρία, προσπαθεί να το κρύπτει και να ξαπατά πολλούς. Βλέπετε, κρύπτει, ας πούμε, την αλήθεια και ξαπατά το, τους ανθρώπους με το να ερμηνεύει τα πράγματα όπως τα έχει κανείς μέσα του. Είναι αυτό που διαβάζομαι και στα έργα του Γέροντος Παϊσίου, που έλεγε πάντοτε ο Ευρωπαϊός, ότι... Ο άνθρωπος και ο μοναχός και κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθει να έχει καλούς λογισμούς. Καλούς λογισμούς. Και έλεγε ένα παράδειγμα, έλεγε πολλά παράδειγματα, λέει ένα το οποίο είναι και λίγο έτσι γελίο, λέει να δείτε τι σημαίνει κακός λογισμός. Ήθελε μια φορά στο κελίμα ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λέει, έτσι λίγο ταλέπορος, ο καημένος, ε, και ήταν αφελής λιγάκι, αλλά έχει και πονηρία μέσα, από την λοιπόν, πονηρία. Οπότε, αφού η χώρα του Γέροντα γίγανε ώρε ολόκληρε, δεν εξεκολουθούσε να φύγει, ε, ο Γέροντα ε, πώ ήθελε να κάθεμε έναν άνθρωπο, είχε και δουλειέ, είχε και την ακολουθία του, του λέει: Πάτε, ε, αφού είμαστε εδώ που είμαστε, θα διαβάσουμε και λίγο ψαρτήριο. Εννοείται: Ευχαρίστω, μοναχή. Ε, το πήγαν λοιπόν στο εκκλησάκι του Γέροντα και διαβάζε ψαρτήριο ο Γέροντα, και άκουγε ο άλλο ο μοναχό. Κάποια στιγμή πήγε κάποιο κοσμικό απ' έξω από το κελί και ψάχνει να βρει το Γεροπαϊσιό. Οπότε ο στον Μπασίλ τον είδε ας πούμε, από τον τζάμι και ήθελε να του πει να περιμένει λιγάκι μέχρι να τελειώσει το ψαφτήρι. Και ο Γιώργο Μπασίλ γιατί διάβαζαν την ακολουθία του και δεν την είχε μετά, αλλά τρόπο να αξιοποιούσε και την ώρα εκείνη που πήρε χαμένη. Οπότε του κάμε έτσι, χτύπησε τον τζάμι του άλλου και του κάμε έτσι λίγο εκεί. Δηλαδή περίμενε λιγάκι εκεί. Ε, τέλειωσε το ψαφτήρι, πήγε να δει τον ξένο, να έφυγε ο μοναχό. Μετά του γράφει ένα γράμμα εκείνο απλοϊκό ο καημένο, του λέει. Δεν περίμενα από σένα, έναν άγιον άνθρωπο που σε λένε όλοι οι άγιοι, να μου κάνει τέτοιο πράγμα. Έπεσε τελείω από το, το μάτι μου, με σκανδάλισε με το χειρό τον χειρότερο τρόπο. Διότι λέει, δεν φτάνει που ερχόμουν εκεί και όταν, με, όταν σου μιλούσε ή χασμουργιώσουνα, αδικάθονταν δηλαδή ώρε ολόκληρε ο καημένο, ο Γιώργο ήταν νισταμένο, κουρασμένο και μια φορά που να χασμουργιόταν κιόλα. Δεν φτάνει, λέει, που χασμουργιώσουνα γιατί με βαρέθηκε που εκεί, μετά με πέρασε και για και με έβαλε μέσα στο κλεισάκι και μου διαβάζει το ψαφτήρι για να βγει το δαιμόνιο. Και δεν φτάνει λέει που με έβαλε και δαιμονισμένο, με μούντζονε κιόλα από πάνω και μου κάμνε έτσι. <laughs> άλλο τον άλλο δηλαδή. <laughs> Αντί να πει ρε παιδί μου, πήγα από πέντε ώρε σε γιον τον άνθρωπο, τον εσκόντο, α πούμε. <laughs> τον έβλεπα να χασμουργέται, να, να είναι διαλυμένο, να μην μπορεί να ανοίξει τα το μάτια του από την κούραση. Που ήταν κουρασμένο. Καθόμουν πέντε ώρε και τον εδιέλυσα. Μετά με πήγε στην εκκλησία για να αξιοποιήσω λίγο τον χρόνο να προσευχηθεί και για μένα. Λοιπόν, και να πει, κάτι, κάποιο ένεψε, ας πούμε. Τα διέστρεψε όλα και τα ερμήνευσε όπως ήθελε να εκείνο. Αυτό είναι δηλαδή ο άνθρωπος να έχει την καρδία του άρρωστη από την πονηρία και να μεταβάλει όλα πονηρά. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ κοπιαστικό πράγμα. Να έχει να κάνει να εξηγηθεί με έναν πονηρόν άνθρωπο. Δεν μπορεί. Δηλαδή, και να του πει, α πούμε, ότι ξέρει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα πει, Α, μου λέει ότι δεν είναι έτσι γιατί είναι έτσι. Εγώ προσπαθούσα κάποτε να πω σε κάποιον, Κοίταξε ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να γίνω αρχιεπίσκοπο. Και μετά, αφού έλεγε μετά ότι ήρθε εδώ μία ώρα και μου έλεγε ότι δεν θέλω να γίνω αρχιεπίσκοπο, για να μου δείξει ότι όνειρον τη ζωή του είναι να γίνει αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή. Ακριβώ το αντίθετο από αυτό το οποίο λέει. Και λε τέλο πάντων δεν υπάρχει άλλη λύση, ή μόνο η σιωπή και η προσευχή δηλαδή. Είναι αυτό που λέει ο Χριστό τον τον των τον το πονηρό, ού και εξέρχεται η μία προσευχή και νηστεία. Όσο απαντά, που και προσπαθεί να πείσει τον άλλο ότι δεν είναι έτσι, πολλέ φορέ γυρίζουν όλα πίσω εναντίον σου και μεταβάλλονται και διαστρέφονται, και πάλι ερχόμαστε στα ίδια και στα ίδια και δεν τελειώνομαι. Καταντά κανείς τα οποία Άστο Θεό να τα βγάλει πέρα. Λοιπόν, ακόμα λέει ο Άγιος Ιωάννης, πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος. Δηλαδή, να μεταβάλεις την ευθύτητα, ενώ οφείλει να μιλάς με ευθύ, με ευθύ τρόπο και να πεις ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι έκαμα και να πεις στον άλλον άνθρωπο με, με ταπείνωση, με απλότητα, ακριβώς το τι έχεις μέσα σου, το τι αισθάνεσαι ή τέλος πάντων πώς μπορεί ο άλλος να το δεχτεί αυτό το οποίο λέει. Πονηρία είναι να μεταβάλεις αυτή την ευθύνη και αρχίζεις να, να διαστρέφεις τα πράγματα και να λες άλλα τον άλλον, να λες εσύ ο είδος άλλα των άλλων ή να προσπαθείς να ερμηνεύσει με άλλον τρόπο αυτά που σου λέει ο άλλος άνθρωπος Σκέψεις πλάνη. δηλαδή αυτή η πονηρία επειδή πιστεύει, και επειδή ότι έτσι είναι όπω λέω εγώ και όχι όπω εκείνος μην ακούς τι σου λέει, λέει πολλέ φορέ. Το λέμε και το ακούμε, μην ακού τι σου λέει. Έτσι είναι που σου λέω εγώ. Δεν είναι όπω σου λέει εκείνο, είναι όπω σου λέω εγώ. Και είναι δηλαδή, και το πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα έτσι είναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είναι διαφορετικά. Μα όταν πιστεύει στον λογισμό σου και επιμένει ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι όπω το λέει εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέει ο πατέρα πλάνει. Είδε άνθρωπο λέει πλανεμένο, στο λογισμόν του επίστευσε. Επίστευσε ότι αυτό το οποίο του λέει ο νου του είναι αυτόν το ορθό. Και δεν το αλλάζει με τίποτα. Ό,τι και να του πει δεν το αλλάζει. Πάει ο πνευματικό, α πούμε, να του πει: Ξέρει, παιδί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, και λέει μέσα στο λογισμόν του ότι ξέρει. Ο γέροντα μου το λέει αυτό, όχι επειδή είναι έτσι όπω τα λέει ο γέροντα, αλλά για να με αναπαύσει, για να δικαιολογήσει των αδερφών, για να με κάνει να είμαι πιο ταπεινό. Καμιά φορά αυτά ο άνθρωπος σε τέτοιο σημείο που θυμώνεις δηλαδή, γίνει έξω φρενών να τον πεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και λέει ξέρεις το κάνει αυτό το πράγμα για να με δοκιμάσει ας πούμε. ή ξέρω εγώ για να δηλαδή, τελείω άλλα τον άλλο δεν μπορεί να συνενοηθείς με τον πλανεμένο άνθρωπο δεν μπορεί κανείς ποτέ να συνενοηθεί Προτιμότερα να μιλάς σε έναν τοίχο. Παρά σε έναν πλανεμένο. Ο δεν γίνεται από τον λογισμό του. Είναι, είναι αδύνατο. Μόνο ο Θεό μπορεί να επέμβει εκεί και να τον θεραπεύσει. Πλανεμένο, όπω και ο ερετικό, δεν ακούνε. Του μιλά και δεν ακούνε. Ούτε ακούνε, ούτε, ούτε μπορεί να κάνει διάλογο. Δεν διαλέγεσαι καν. Δηλαδή δεν αφήνει ούτε ίχνος, ούτε ίχνος περιθώριο στον εαυτό του να μιλήσει με τον άλλον άνθρωπο. Όχι. Παραμένει στο δικό του και λέει τα δικά του και εσύ δεν σε ακούει. Όπω ένα μαγνητόφωνο που του βάλει μια κασέτα και πατά το κουμπί και μιλάει μόνο του. Ε, μιλά σε ένα μαγνητόφωνο. Πε το τι θέλει. Το μαγνητόφωνο θα πει ό,τι έχει η κασέτα μέσα. Θα τα πει και θα ξαναπει. Και εσύ λέει τα δικά σου. Δεν πρόκειται να κάνει διάλογο με ένα, ένα κασετόφωνο. Το ίδιο πράγμα είναι και ο πλανεμένο άνθρωπο. Ό,τι του λέει μέσα στο του η κασέτα του, ο λογισμό του, η πλάνη του, θα το λέει, θα το ξαναλέει, θα το ξαναλέει. Και ό,τι παραδείγματα θέλει φέρτου, Μίλα του για όλους τους Αγίους, πιάστε έναν οποιονδήποτε πλανεμένο και προσπαθήστε με παραδείγματα, με λόγους των Αγίων, με... με οτιδήποτε τον πείσετε. Δεν πείθετε με τίποτα, απολύτως με τίποτα. Θα λέει συνεχώς το δικό του πράγμα. Είναι σκέψεις πλάνης. Ψεύδι που λέγονται κατοικονομία. έτσι Η πονηρία δηλαδή είναι να λέμε ψέματα που νομίζουμε ότι οικονομούμε τα πράγματα. Λέμε μα... Αν το πω το, το, το, το, την αλήθεια, ε, δεν θα βγει σε καλό. Οπότε αρχίζω να λέω ψέματα, τάχα για να οικονομήσω τα πράγματα. άλλο η διάκρισης, έτσι, άλλον η διάκρισης και άλλο το να κατασχυρωεί και με, πω να πω, με, με τέχνη να ψεύδεται κανείς για να ε, φέρει τα πράγματα όπως θα θέλει ο ίδιος. Αυτό είναι πονηρία. Το να μην πεις την αλήθεια σε κάποιον άνθρωπο, δεν δηλαδή, έχει το άλλο και σου λέει, ξέρεις, ο που ήταν εδώ τάδε με κατηγόρησε? Τι να του πεις τώρα, σε κατηγόρησε? Μπορεί να το κατηγόρησε. Αλλά δεν όφελει να του πεις ναι, σε κατηγόρησε για να μην πεις τάχα ψέμα. Θα του πεις όχι, μου, δεν σε κατηγόρησε κανένας. Δεν σε κατηγόρησε. Αυτό εξωτερικά μπορεί να θεωρηθεί ψέμα. Αλλά είναι μια διάκριση, μια οικονομία για να μην συμβεί μεγαλύτερον κακό. Αυτό είναι, είναι ε, οικονομία. Είναι μια διάκριση ενώ αυτά τα οποία λέει εδώ Άγιος τα ψεύδικα την οικονομία είναι συστηματικά και με πονηρόν τρόπο να σερβίρεις συνεχώς ψέματα για να οικονομάς τα πράγματα όπως θέλεις εσύ και να εμφανίζονται τα πράγματα όπως εσύ τα θέλεις Όρκοι που εν μέρει αληθεύουν Δηλαδή φτάνουμε πολλές φορές να δίνουμε και όρκους οι οποίοι έχουν μια δόση αλήθειας δεν είναι ολόκληρη αλήθεια είναι ένα κομμάτι της αλήθειας για να έρθουν πάλι τα πράγματα όπως εμείς τα θέλουμε. Λόγοι που έχουν περιπλακεί. Μπλέκομαι τα λόγια, δεν τα λέμε όπω είναι. Μπλέκομαι τα λόγια και τα μεταβάλλουμε ε, κατά τη δική μας κρίση και κατά τη δική μας κατάσταση και τα φέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, είναι, είναι παρατηρημένο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε εκ φύσεως, είτε εκ όταν μεταφέρουν ένα γεγονό, το μεταφέρουν με το δικό του τρόπο, ίσω έτσι το ζουν εκείνοι. Και αν δεν το ξέρει, μπορεί να δει να και α πούμε. Μπορεί να σου πει, Ξέρει, μα ξέρει τι έγινε εκεί και τι είπε εκείνο εναντίον σου και τι έκαμε και τι έφτιαξε. Τόσα ζωήρα χρώματα και συγκίνησε έξω φρενών. Όταν πα εκεί όμω και εξετάσει, βλέπει δεν είναι τα πράγματα έτσι. Απλώς δεν καταλαβαίνω άλλο και δεν έγινε τα πράγματα έτσι όπω τα άκουσε. Και υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώ που το έχουν μέσα στο αυτόν το ελάττωμα, να μεγαλοποιούν τα πράγματα. Να μεγαλοποιούν πάρα πολύ. Θυμάμαι μια φορά, πούμε, κάπου ήρθα από ένα ταξίδι και πλησιάζει κάποιο άνθρωπος και λέει «Αστα, πήγα εκεί σε γιον τον τόπο και τι υπάρχει εκεί, και είναι σκοτωμένοι, είναι μαλλωμένη, δεν θέλει να δει ένας τον άλλον, είναι έτοιμη να, να σκοτωθούν». Τρόμαξα κι εγώ μέχρι να πάω να δω τι γίνεται. Όταν πήγα βρήκα μία, ήταν ειρηνή εκεί όλοι. Συμβαίνει τί Κάναν την ημέρα που τάδε εδώ, μήπω είχατε φιλονικήσει. Όχι, λέει, απλώ είχαν μια διαφορά σε ένα θέμα. Και ε, μέχρι να γνωρίσουμε τη διαφορά, τι να κάμναμε, α πούμε, κοβεντιάσαμε λίγο έντονα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ούτε είχαν ιδέα. Μεταφέρθηκε νόμο με τρόπο πολύ εξογκωμένο. Υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίζουν να το καταλάβουν, δυστυχώ μεταφέρουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να το ξέρουμε, και όταν κυρίω είναι άνθρωποι που είναι γύρω από εμά. Και είναι σαν τον μπαλόνι που όταν σου μεταφέρει ένα νέο πρέπει να ανοίξει την παρβία να ξεφουσκώσει. Από το τόσο, α πούμε, μετά παραδέχεται ότι ήταν μια μικρή κουκίδα δηλαδή. Η, η ουσία ήταν ένα μικρό πράγμα. Και το μεταφέρει με τόσο μεγάλο τρόπο, όπω είπαμε την άλλη φορά. Ε, λέει κάποιο, τον ξέρει αυτό? ναι, αυτόν τον άνθρωπο. Πάει και το λέει, Ναι, εγώ τον, ε, εγώ τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή τον ξέρω τι πράγμα είναι. σου ε, είπε απλώ εγώ τον ξέρω. Και μεταφέρεται με χίλια δυο άλλα φαινόμενα. Ε, είναι, είναι είτε εκ είτε καμιά φορά και μέσα στο χαρακτήρα των ανθρώπων να τα, να τα παραφουσκώνουν. Και να τα μεταφέρουν πολύ έντονον τρόπο ώστε εκείνο που τα ακούει, να γεμίζει μέσα από εντυπώσει και συναισθήματα και να γίνεται παρορμητικός να κάνει πράγματα τα οποία δεν, δεν ωφελούν. Αυτοί είναι οι λόγοι που περιπλέκονται. Καρδία όμοια με το βυθόν τη θαλάσση. Η πονηρία, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μία καρδιά που μοιάζει με το βυθό της θάλασσας. Σκεφτείτε τι είναι το βυθό της θάλασσας. Πρώτα απ όλα, δεν μπορούμε να πάμε στο βάθος της θάλασσας εκεί, στα μεγάλα βάθη, ας πούμε. Ή ε, ανεξεχνίαστα εκείνα. Έτσι είναι πονηρία. Δεν μπορεί να πάει κανείς εκεί κάτω. Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στο βάθος της πονηρία της καρδίας του. Είναι σκοτεινά, είναι δεδαλώδη. Είναι τόσο πολύπλοκα πράγματα που δεν μπορεί ούτε οίδητο να τα φτάσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι ακόμα... Όπως μέσα στο βιθόν όλα θολώνουν κανένα φορά και γίνονται άνω κάτω, ας πούμε, με τις τρικημίες και χάνονται και δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι η καρδιά του πονηρού ανθρώπου. Γίνονται μέσα του τέτοιες ε, φοβερέ δηλαδή που δεν βρίσκει κανείς άκρη, ούτε ο ίδιος βρίσκει άκρη. Έλεγε ο Γιώργο Παπατή, καμιά φορά για μερικού, ότι υπάρχουν άνθρωποι λέει, καμιά φορά, που μπορούν να κάνουν φροντιστήριο και στο διάβολο. Ακόμα. Δηλαδή, ε, μπορεί να, έχει, υπάρχει τέτοια πονηρία και δολειότητα μέσα του, που καμιά φορά, α πούμε, και ο διάβολο στέκεται με τα χέρια ψηλά και λέει: Συγγνώμη, λέγω αυτά τα πράγματα. Δεν τα, εν μπορούσα να τα διανυθώ, δηλαδή. Είναι φοβερό πράγμα το πού μπορεί να φτάσει ο νους του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου, εάν ο άνθρωπο δεν προσέξει και γίνει δούλος τη πλάνη του, τη πονηρία, του, της, του, της του διαθέσεως. Άβυσσος δολιότητος, λέει ο Άγιος Ιωάννης, δηλαδή από τέτοια δολιότητα ο άνθρωπος, τέτοια κακή δηλαδή προαίρεση, που είναι άβυσσος πλέον, δολιότητος, μπορεί να σκεφτεί το πιο δόλιο πράγμα που μπορεί να υπάρξει, το πιο δόλιο πράγμα, δηλαδή που θαυμάζει και ο ίδιος καμιά φορά, το πώ σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Γνώρισα ανθρώπου που θαυμάζουν για τα ψέματα που λένε. Λένε για αυτό το ψέμα που είπα, το θαυμάζω κι εγώ ίδιος δηλαδή. Πώ το κατάφερα, α πούμε, και είπα τέτοιο μεγάλο ψέμα, α πούμε, και τα κατάφερα να τα φέρω με τέτοιον τρόπο, που θαυμάζει το, το κατόρθωμα το ίδιο. Έτσι, είναι δηλαδή θαυμαστόν, είναι άβυσο η δολιότητα, η οποία μπαίνει μέσα στην καρδιά του πονηρού ανθρώπου. Ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε. Δηλαδή είναι σαν μερικούς ανθρώπους που έχουν πει τόσα ψέματα που έχουν ξεχάσει ποια είναι η αλήθεια δηλαδή Άμα αν το ρωτήσει τώρα τελικά η αλήθεια ποια είναι πρέπει να κάνει κόπο να θυμηθεί ποια είναι η αλήθεια του πράγματος Ή, Τα είπεν Ήπεν τόσα πολλά, με τόσον πάθο δηλαδή τα, τα είπεν και τα έφτιαξε και τα έκτισε που τα επίστεψε ο ίδιο και να τα μεταφέρει και στους άλλους τα επίστεψε που όταν, όταν θυμηθεί ποιο ήταν η αλήθεια δεν επειδή μου, αυτό δεν είναι αλήθεια δηλαδή εμονιμοποίησε το ψεύδος, τη ψευδολογία του ώστε έχασε ακόμα και την αλήθεια δεν μπορεί να βρει καν ο την αλήθεια Ήησης που κατάντησε φυσική δηλαδή η Ήηση στο να πιστεύει ο άνθρωπος στον εαυτόν του στον εγωισμό του, στι σκέψεις του, αυτό σημαίνει Ήησης δηλαδή, να πιστεύει ότι αυτό το οποίο λες εσύ, αυτό είναι το πραγματικό, αυτό είναι το, το αληθέ. Και δεν βάζει ποτέ στο ερωτηματικό στις κρίσεις σου. Δεν λες, Μήπω κάνω λάθο, ρε παιδί μου, Μήπω δεν είναι έτσι τα πράγματα όπω τα λέω εγώ, Μήπω έχω λάθο στην κρίση μου. Μπορεί να έχω λάθο τέλο πάντων. Βάλει και ένα ερωτηματικό στο λογισμό σου και πες, Καλά, με τα δεδομένα που έχω λέω ότι έτσι είναι, αλλά μήπω έχω και λάθο. Να ρωτήσω, να δω. Τίποτα. Το πιστεύω απόλυτα, δεν υποχωρώ. Είναι η ίση η οποία, α πούμε, καλύπτει την ψυχή μου, και, μου θεω... και το θεωρώ πλέον ότι αυτό είναι φυσικό. Δηλαδή δεν φτάνει που το έχω. Τουλάχιστον εντάξει, έχω ίση, αλλά λέω, μου, λυπήθουμε α πούμε, έχω εγωισμό, έχω, ξέρω εγώ, είμαι πεισματάρη, έχω ίση μέσα μου. Θεωρώ πλέον την ίση σαν φυσική κατάσταση. Και όταν θεωρεί βέβαια το κακό ω φυσικό, δεν πρόκειται ποτέ να το διορθώσει. Ποτέ δεν διορθώνεται ο άνθρωπος που θεωρεί την κακία ως φυσικό φαινόμενο. Η αρχίζει από τη στιγμή που λέω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Από εκεί τη στιγμή αρχίζει να διορθώνεσαι. Από τη στιγμή που το θεωρείς φυσικό, δεν διορθώνεσαι με τίποτα. Αντίπαλος στα είναι η, η πονηρία. Βλέπετε γιατί. Διότι ο ταπεινό άνθρωπο πάντοτε ακούει τι του λέει ο άλλο. Ακόμα και οι μεγάλοι άγιοι και τι αποκαλύψει που είχαν από τον Θεό, δηλαδή. Ο Απόστολο Παύλο είδε τον ίδιο τον Χριστό. Το απεκάλυψε ο Χριστό στο Ευαγγέλιο. Και είδε όλη εκείνη την, την σχέση με τον Χριστό. Και τόσα χρόνια που ήταν στην έρημον, είχε ένα άμεση κοινωνία με τον Χριστό που του είπε όλο το Ευαγγέλιο, χωρί να το ακούσει από κανέναν άνθρωπο. Και παρά τα ο Παύλο ο ίδιο, που ήταν το σκέφο τη εκλογή του Θεού, είπε, λέει, αν ήρθε, λέει σε Ρωσόλυμα, η Ιστορή σε Πέτρο, πήγα στο αεροσόλυμα να βρω τον Πέτρο να του πω τι κάνω Μήπω δε ει κενόν ναι, έδραμον ναι, ή δραμούμε. Μήπω και κάμνω λάθο και πάει ο κόμπο μου χαμένο και όλα αυτά που κάνω είναι κενά λόγια. Φανταστείτε, είχε ένα άμεση σχέση με τον Χριστό, ήταν τέτοιο απόστολο που δεν θα υπάρξει άλλο σαν κι αυτό. Και όμω αυτό ο άνθρωπο έβαλε ένα ερωτηματικό στι ενέργειέ του και στι κρίσει του και είπε: θα πάω να βρω τον Πέτρο. Να του πω του Πέτρου τι κάνω Και τι λέω και πώς αγωνίζομαι Μήπως και κάνω λάθος Άνθρωπος είμαι Ξέρω εγώ αν κάνω σωστά Δηλαδή γιατί, γιατί αυτός είχε ταπείνωση Ο ταπεινός άνθρωπος Πάντοτε διαλέγεται Γιατί, γιατί έχει, δεν είναι παγιωμένο να πούμε στις απόψεις του Όχι, κάνει διάλογο Ακούει και τον άλλο Βάζει και ένα ερωτηματικό Και έχει χώρο διαλόγου και ξέρετε, σήμερα, ιδίω αυτό το πράγμα είναι αυτό που λείπει δυστυχώ από τον κόσμο, από την κοινωνία και από τι οικογένειε. Δεν μπορούν να διαλεχθούν. Γιατί, λέω, όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μέσα στι οικογένειε και στα ανδρόγεινα και όλα αυτά τα προβλήματα που κάθε μέρα έχουν μπροστά μα είναι διότι δεν μπορούν να έχουν διάλογο. Και γιατί δεν έχουν διάλογο, Γιατί δεν έχουν ταπείνωση. Δεν αποδέχεται τον άλλον άνθρωπο. Δεν υποχωρεί από τα δικά του. Δεν βλέπει ακόμα και την πτώση του άλλου ανθρώπου, τη πτώση του συζύγου ή της συζύγου, ως κάτι το οποίο, εντάξει, ανθρώπινο είναι, μπορεί ο καθένας να το πάθει να το δίνει με μια, να σπούμε, Δεν είναι ενεπιοίκης ο εγωιστής άνθρωπος. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι άτεχτος, είναι σκληρός, είναι, πώς να πούμε, αμετακίνητος από τη θέση του. Εγώ, αν έτσι, τότε δεν μπορείς να συζήσεις με άλλον άνθρωπο, είναι αδύνατο πράγμα. Η, η, η αγάπη είναι γέννημα της ταπεινώσεως, όπως και ο θυμός και οι κακίες όλα αυτά είναι γέννημα του εγωισμού. Και αν μπορείς να αγαπάς τον άλλο, πρέπει να έχεις ταπεινώση, να υποχωρεί, να ζει ο άλλος μέσα σε εσένα. Διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να κοινωνήσεις με τον άλλο σημαίνει ότι δεν υποχωρείς, δεν, δεν δίνεις καμία δυνατότητα κοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Είναι αντίπαλο τη ταπεινώσεω, λοιπόν, η πονηρία, είναι υποκριτική μετάνοια. Κάνεις ό,τι μετανοεί, αλλά στο βάθος δεν μετανοεί. Λες ότι ξέρει, συγγνώμη, κάμα λάθο, ε, ξέρω εγώ αυτό, αλλά μέσα σου δεν βγαίνει από το δικό σου. Εκείνο το οποίο εσύ λέει, αυτόν είναι. Πάει να πεις στο άλλο, ξέρει, συγγνώμη, ε, αδελφέ μου, έκαμα ε, λάθο. Αλλά μέσα σου λες, όχι, εγώ δεν έκαμα λάθο, εσύ τα κάμε έτσι, αλλά τι να κάνω, ε. Ήρθα εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Α πούμε, δεν δέχεσαι ότι φταίει κι εσύ. Δεν, δεν, δεν δέχεσαι μέσα ότι. Στη... Ε, φταίει κι εγώ ρε, παιδί μου, σε αυτήν την κατάσταση. Α, όχι, ο άλλο φταίει, αλλά τέλο πάντων, α πάω εγώ να ζητήσω συγγνώμη, α πούμε, το άλλο. Κάμουν ότι μετανοεί, αλλά δεν μετανοεί. Μέσα σου δεν δέχεσαι τη μετανιά σου. Γι' αυτό και δεν μπορεί να χτιστεί σχέσει αγάπη. Παραμένει το ίδιο. Ουσιαστικά παραμένει το ίδιο. Όπω και να εξομολογούμαστε, έτσι. <και> πάμε να εξομολογηθούμε πολλές φορές και δεν πάμε ως ε, κριτές του εαυτού μας αλλά πάντοτε δικαιολογούμε τον εαυτό μας πάντοτε δικαιολογούμε Και λέμε μα Καλά έκαμε αυτό το πράγμα, αλλά ε, έχω αυτό το ελαφεντικό Ή ξέρω εγώ Λες καλά γιατί δεν σου μιλά ο άλλος Μα δεν ξέρω γιατί δεν μου μιλά Εγώ δεν το έκανα τίποτα πάντως Έκανα τρελό συνέρευ και δεν σου μιλά Κάτι έκαμε εσύ Ψάξεις να δούμε τι έκαμε για να μην σου μιλά, ο άλλο άνθρωπο σημαίνει κάπου αυτές και εσύ. Α πούμε, κάπου πρέπει να, να πάρει και εσύ πάνω στο βάρο. Δεν μπορεί πάντα η γειτόνισμοι να είναι οι παρανοϊκοί, πάντα πούμε, το άλλο πρόσωπο να είναι παρανοϊκό. Και εμεί πάντα, πάντα αθώοι. Και το ακούει κανεί τι εξομολογήσει. Το 90% των ανθρώπων που έρχονται, όταν ε, οι εξομολογούμενοι είναι οι αθώοι και οι άλλοι πάντοτε είναι εκείνοι οι κατά. Μια φορά λέει, ο διάβολο έκανε παράπονο ότι γιατί με κατηγορούν οι άνθρωποι. Επήγε στη μητέρα του α πούμε, το διαβολάκι το μικρό, και έκανε παράπονο ότι μα εγώ τι κάμουν α πούμε. Ένα μικρό πράγμα, α πούμε, μικρό διαβολάκι. Τι κάμουν και όλοι οι άνθρωποι τα έχουν μαζί μου και με καταργούνται και με βρίσουν και ο, ό,τι παντού φταίω εγώ. Αφού εγώ δεν κάμουν και, δηλαδή, μπορεί να κάμε και μερικά λάθη. Κοιτάμε στην αγκαλιά τη μάνα του λέει το αρέκτητο και το είχε μάλλον στην αγκαλιά του, η, η, πούμε, η μητέρα του. Ε, διάβολο κοιμάνα του, α πούμε έτσι. Και αυτό. Εκείνη την ώρα, λέει, είχε ένα πάνω στη σκάλα που πογιάτιζε. Και την ώρα που έλεγε ο διάβολο αυτά τα πράγματα, πήγε, πήρε την ώρα του, την τήρηξε πάνω την τράβηξε ο μικρό, και να τον άνθρωπο κάτω, και ένα βλαστιμάκι ώστε να βρει ο διάβολο. Κλε μα, σκορίστε. Τι είχαμε εγώ τώρα, σαν ήμουνα εδώ στην αγκαλιά σου, και έπεσε ο άλλο που τη σκάλα, και εγώ. Του λέει. Εσύ είσαι με στην αγκαλιά μου, αλλά η ώρα σου φτάνει μέχρι την κάτω. <laughs> <laughs> δηλαδή, πολλέ φορέ, εμεί παρεσταναμε του αθώου ότι έχω τι έκανα σαν τη μουσπίτη μου και άρχισε η άλλη να με βρίζει από απέναντι. Καλά, είσαι στο σπίτι σου και τώρα μπορεί να μην έκανε τίποτα, αλλά να δούμε τι έκανε άλλε ώρε ή τι είπε ή ξέρω εγώ, να δούμε τι έσαι ε, να τόσο να, ε, να τι έστρεψε και να αρχίσει να φωνάζει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Ε, η υποκριτική μετάνοια είναι ακριβώ αυτό, δηλαδή πάντοτε να θεωρεί ότι εσύ δεν φταίει σε τίποτα, φταίει πάντοτε ο άλλο άνθρωπο, εσύ δεν λέγαμε ποτέ σου κάτι, και όταν ακόμα ζητά συγγνώμη από τον άλλο, να μην αισθάνεσαι ότι φταίει, αλλά το λε μόνο και μόνο για να αναπαύσει τον άλλον, α πούμε, ή για να σταματήσει τον κακό, ή γιατί δεν σου συμφέρει να είσαι τσακωμένο με τον άλλον άνθρωπο. Απομάκρυση του πένθου. Ε, βέβαια, όταν δεν μετανοεί σωστά και μέσα σου, α πούμε, είσαι πάντα δικαιολογημένο, δεν πρόκειται ποτέ να κλάψει για τι αμαρτίε σου. Κλαίει για τι αμαρτίες του ο άνθρωπο ο οποίο καταδικάζει τον εαυτό του και λέει εγώ φταίω θέα μου, δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ φταίω για τις αμαρτίες μου, εγώ φταίω για ό,τι εγώ αναλαμβάνω πάρος, πάνω μου το βάρο τη ενοχή μου. Δεν φταίει απολύτω κανένα. Εγώ φταίω για όλα. Αυτό ο άνθρωπο. Βοηθά το πέθο, δηλαδή αυτή είναι η μνηματική κατάσταση, η οποία με την προσευχή ήσταν ε, μπροστά στον Θεό και ζητά άφηση των ομαρκτιών του. Είναι εχθρό τη εξομολογήσεω η πονηρία. Είναι εχθρό τη διότι ακριβώ δεν παραδέχεται το κακό που έκαμε. Και σου λέει και τι να εξομολογηθώ εγώ. Τι έκαμα, Θα εξομολογηθεί ο άλλο. Που έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έκανα ποτέ μου τίποτα, αλλά δεν έχω ανάγκη να εξομολογηθώ. Γιατί η πονηρία διαβάλλει μέσα του όλε τι καταστάσει και τον δικαιώνει. Άρα λοιπόν ποτέ δεν είναι ένοχο. Και έτσι δεν χρειάζεται να, να εξομολογείται ποτέ. Τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη του. Όπω είπαμε έτσι. Η πονηριά είναι τακτική αυτού που ακούει τη γνώμη του. Είναι πρόξενο ηθικών πτώσεων. Γιατί είναι απλό εξωτερικό Δηλαδή, ο άνθρωπο, ο πονηρό, πέφτει στι αρχικέ αμαυτείε, λέει ο Άγιο Άννη Κλίμακο. Γιατί. Διότι η πονηρία είναι γέννημα τη υπερηφανία. Και η υπερηφάνεια είναι μητέρα τη πορνεία, λέει ο Άγιο Άννη Κάπαλου. Γιατί. Διότι ο άνθρωπο, ο υπερήφανο, εγκαταλείπεται από τον Θεό και συντρίβεται. Ενώ ο ταπεινό άνθρωπο τον σκεπάζει χάρη του Θεού. Και έστω και αν πέσει ο ταπεινό άνθρωπο, δεν θα συντριβεί. Και όταν πέσει ακόμα, σηκώνεται και τη μεταπείνωση με μετάνοια ζητά από τον Θεό συγγνώμη και τον περιθάλπη η Θεία Χάρη στι πτώσει του. Ο, ο υπερήφανο, όταν πέφτει, συντριβεί. Γίνεται χίλια κομμάτια. Δεν επιδέχεται την παρηγορία τη μετανοίας τη Θεία Χάρη. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να συνεργαστεί η περηφάνεια με τη Χάρη. Και κάπου αλλού λέει ότι ο Θεό. Οι αντιτάσετε Όχι απλώ ο Θεό δεν θέλει του υπερηφάνου, όχι απλώ δεν συνεργήσει στου υπερηφάνου, αλλά αντίσταται στου υπερηφάνου. Φανταστείτε λοιπόν να πάει να κάνει κάτι και όχι απλώ ο Θεό να μένει μαζί σου, όχι να μην ευλογεί ο Θεό το έργο σου, αλλά να αν είναι αντίθετο ο Θεό από το έργο σου. Να αντιτάσσεται ο Θεό σε σένα. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ο, ο Θεό είναι εχθρό σου πλέον. Εάν ο Θεό αντιτάσσεται στον υπερήφανο. Πού μπορεί να σταθεί ο περήφανος άνθρωπος. Δεν υπάρχει αλληλήσεις από το να συντριβεί, Να γίνει χίλια κομμάτια. Γι' αυτό η πονηρία είναι αιτία σαρκικών πτώσεων. Ο πονηρός άνθρωπος πέφτει. Και αυτό βλέπει βέβαια ε, με φιλανθρωπία Θεού. Διότι αυτόν το σκεύος της πονηρίας δεν θεραπεύεται παρά μόνο αν το σπάσει. Η καρδία αυτή δεν επιδέχεται θεραπεία. Θέλει σύντριμμα. Γι' αυτό λέει κάπου ο ψαλμό, καρδία συντετριμένη. Πρέπει να σπάσει αυτή η καρδιά. Δεν παίρνει από φάρμακα. Δεν είναι μια αρρώστια που απλώς με ένα-δυο αντιβιωτικά, ξέρω εγώ, με ένα-δυο φάρμακα πνευματικά θεραπεύεται. Όχι. Πρέπει να σπάσει, να γίνει χίλια κομμάτια και να ξαναγίνει εκ της αρχή. Καρδία καινή, λέει ο Θεό, θα σα δώσω. Αφού πλέον συντριβεί η παλιά η καρδία. Και ο Ιωάννης, ο έλεγε. Έλεγε στην προσευχή του, κύριε, σύντριψό μου την καρδία, την Την καρδιά μου, την τυφλήν τη σκληρή, σπάστην Κάμε τη χίλια κομμάτια. Αυτό που λέγαμε άλλη φορά για το τι σημαίνει σκληρότητα τη καρδία που γεννάται από την περηφάνεια, την πονηρία και όλα αυτά. Και δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σπάσει αυτή η καρδιά. Και πώ σπάζει η καρδιά του ανθρώπου, μέσα από τι πολλέ δοκιμασίε, τι λήψει, τι πτώσει. Την, την, την αντίσταση του Θεού σπάζει ο άνθρωπος. Αυτό είναι σωτήριο. Εάν εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος συντρίβεται ε, ε, μπορεί να αξιοποιήσει πνευματικά τη συντριβή του, τότε πράγματι γίνεται σωτηρία η συντριβή. Εάν δεν την αξιοποιήσει, δυστυχώς μπορεί να φτάσει ακόμα μέχρι το έσχα όριον όριων της καταστροφής και της σωματικής και της ψυχικής. Η πονηρία, λοιπόν, είναι εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων. Αφού δεν πιστεύει ότι έπεσε, πώς θα θελήσει να σηκωστεί, αφού νομίζω ότι πάντα είσαι όρθιο. Αντιμετώπιση των ίβριων με φαινομενικό χαμόγελο. Δηλαδή, σε βρίζει ο άλλο, και εσύ για να μην καταλάβει κανένα ότι πειράζεσαι, α πούμε, ή να μην δείξει το άλλο ότι ξέρει με πληγώνει, χαμογελά. Α πούμε, τώρα σε βρίζει, φαινομενικά. Μέσα σου βέβαια είσαι, Λες τον ανισθέν σου κάμου, α πούμε, βράζει μέσω των κατατίζοντανών. Αλλά εξωτερικά χαμογελά, φαίνει ευγενή. Ε, ξέρω εγώ, καλό πρόσωπο στους άλλου ότι, α πούμε, εγώ δεν αυτά τα πράγματα, δεν με αγγίζουν, δεν με, ξέρω εγώ, αλλά ήδη του κατέστρωσε του άλλου τον τρόπο που θα τον καταπνίσει ζωντανό. Έτσι. Δε τράσου, δεν σε φτιάξω εγώ. Δύο λεπτάκια, τι σου έχω ετοιμάσει. Ένα λάκκο να σε ρίξω μέσα, ενώ όταν σου λέει άλλο, ξέρω εγώ, τη σύμβουλη του ή τα παράπονά του ή τα αντιμετωπίζει με χαμόγελο σκυθροπότης ανόητη και αφύσικη και ευλάβια επίπλαστη χωρίς λόγο και αφύσικα και πω να πούμε επίπλαστα παριστάνει τον ευλαβή για λόγους δικού σου, για λόγους που εσύ θέλεις να ερμηνευθεί με αυτόν τον τρόπο και τελειώνει ο Άγιος ζωή όμοια με τον δαιμόνων η πονηρία λοιπόν είναι ζωή ομία με τους δαίμονες γιατί, γιατί ο Χριστός είπε αλλαρίσε μας από του πονηρού και εννοούσε τον διάβολο και είπε για τον διάβολο ότι είναι πονηρός άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος εγκορπώθηκε την πονηρία ζει ζωή όμοια με τον διάβολο όλα μέσα του είναι διαβολικά και τι σημαίνει διάβολος αυτός που διαβάλλει το έργο του Θεού ο Θεός είπε Είπε αυτό το πράγμα στου πρωτοπλάστους επήγε ο Διάβολο και είπε ότι όχι, δεν είναι έτσι όπω σα είπε ο Θεό, είναι άλλο πώ. Εγώ να σα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό που σα είπε ο Θεό. Επειδή δεν θέλει να γίνετε Θεοί. Εδιέβαλεν το λόγο του Θεού με τη δική του πονηρία. Άρα λοιπόν ο άνθρωπο ο πονηρό διαβάλλει και αυτό του λόγου του Θεού, του λόγου. Τα πάντα, ό,τι είναι μέσα του, ό,τι είναι γύρω του, ό,τι ακούει, ό,τι βλέπει, ό,τι είναι υπάρχει γύρω του, το διαβάλλει. Και το μεταφράζει με δικών του τρόπο. Αυτό λέγεται πονηρία. Αυτό πώ θεραπεύεται. Δύο λεπτά μόνο θα σα. Θεραπεύεται με την ταπείνωση. Θεραπεύεται πρώτον με το ο άνθρωπο να μην πιστεύει σε αυτά τα οποία. να μην πιστεύει από όλα στου λογισμού του. Να βάζει πάντα ερωτηματικό όπω είπαμε. Να λε μήπω έχω άδικο. Μήπω κάνω λάθο. Μήπω δεν είναι τα πράγματα έτσι όπω πιστεύω εγώ. Και να ερωτάει κανεί. Να, να ρωτήσει και άλλου ανθρώπου. Ρώτα άλλου πνευματικού ανθρώπου, έστω ε, και άλλων άλλων. Οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτό το πράγμα που έκανα είναι καλό να ραγε. Καλό, επίησα που αντιμετώπισα έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ταπείνωση. Λοιπόν, και δεύτερον, πάντοτε ό,τι συμβαίνει λυπηρό στη ζωή μα, δεν οι πατέρε θέλουν σφάλμα επάνω σου και προσδόκα πειρασμό να σε την να σου. σου. Ό,τι συμβαίνει γύρω σου, μην βγάζουν αυτό σου έξω. Δεν είσαι πάντοτε αμέτωχο των κακών. Φταίει και εσύ. Και να το λέμε αυτό το πράγμα. Έγινε ένα πρόβλημα σπίτι μου με τον άντρα μου, με τον συνάδελφό μου, με τον διευθυντή μου. Καλά, ε, φαινομενικά ένα δικαστής μπορεί να μου πει ότι είσαι αθώο εσύ και δεν φταίει καθόλου. Αλλά πνευματικά δεν είναι έτσι. Κάπου φταίω και εγώ. Κάπου είμαι και εγώ ενοχός για να γίνει αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που αναλαμβάνω πάνω μου κι εγώ βάρο ευθύνη και ενοχή. Σημαίνει ότι μπαίνω στη διαδικασία τη μετανία στη διαδικασία τη κατανόσηω, και αλλάζουν τα δεδομένα πλέον, και βλέπω και τον άνθρωπο και τα άλλα με έναν άλλο βλέμμα. Και όταν έχω να βρω τι διαφορέ με τον άλλων άνθρωπο, δεν κρίνει τον άλλον άνθρωπο, ούτε πάνω δεν διορθώσω τον άλλο άνθρωπο. Και όταν μπορώ να, να, να συνδυαλό με τον άλλο, λέω, δεν, δεν πάω να, να πω που φτιάξει εσύ, αλλά πάω να δω που φταίω εγώ. Και μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει σωστή συνδιαλλαγή. Από τη στιγμή που αφήνει το δικό σου σφάλμα και πάει να διορθώσει το σφάλμα του άλλου, τότε υπά... δημιούργησε όλε τι προποθέσει για να γίνει καυγά και να μην σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Όλα αυτά σταματούν από τη στιγμή που ο άνθρωπο πει ότι εγώ φταίω, έχω κι εγώ ευθύνη και να κοιτάξω να διορθώσω το δικό μου αυτό. Και να φύγομαι από την απόλυτη πίστη του δικού μα Αρχίζει κανεί με αυτόν τον τρόπο. Εν συνεχεία, μέσα από την προσευχή, από το πένθος, από τη μετάνοια, μέσα από όλη την πνευματική σου τη Εκκλησία, σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά μα, καθαρίζει ο νους μα και ο άνθρωπο ξαναεπιστρέφει στην απλότητα, στην ακαιρεότητα. Έτσι, όπω τον έπλασε ο Θεό, είναι αυτό το οποίο ο Χριστό, ότι πρέπει να στραφείτε και να γέννετε, όπω τα παιδεία, για να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Το παιδάκι βλέπει. Είναι απλό. Όπως βλέπει, έτσι κρίνει. Ό,τι του λέει, το πιστεύει. Το δέχεται με απλότητα. Μιλά με απλότητα, ακούει με απλότητα, συμπεριφέρεται με απλότητα. Έτσι μόνο μπορεί να μπει κανεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχουμε χρόνο για περισσότερα. Τουλάχιστον ας μείνουμε στην ανάλυση της πονηρίας. Και μετά βλέπουμε για την απλότητα σε άλλη ναι, συνάντηση. Ήθελα να πω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα γίνει εδώ η τελευταία αγρυπνία για την προ τιμή των που έχουμε εδώ, που μας τα μετέφεραν οι πατέρες από το Άγιον Και θα είναι και η αποχαιρετιστήριο τρόπο την αγρυπνία και λειτουργία, γιατί την Κυριακή μετά τη λειτουργία κατευθείαν τα αγιατήμια δώρα θα φύγουν να επιστρέψουν τον προορισμό του. Έτσι, όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε την Παρασκευή το βράδυ στην αγρυπνία και Δευτέρα βράδυ, η ώρα 8.30 στο Πατήχιο Θέατρο. Ε, υπάρχει μία εκδήλωση από ένα σύλλογο από Κωνσταντινοπολίτες για την άρωση τη Κωνσταντινούπόλεως. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, θα έχει ε, τραγούδια και ύμνους και αναφορές στη γεγονός της πτώσης, είναι η ημέρα της πτώσεως και είναι πολύ ωραίο γιατί έτσι θα συνδεθούμε και με την παράδοση της πόλης και με όλα αυτά τα όνειρα τη Ρωμιοσύνης και της Κωνσταντινούπολης η οποία πούμε είναι το κέντρο της Εκκλησίας Ορθοδοξίας μας. Α, ναι. Την Κυριακή στο, στον κήπο, στον ζωολογικό κήπο τη Μεσού, θα γίνει. <laughs> θα γίνει το, το πανηγύρι των κατηχητικών σχολείων. Τα κατηχητικά μας, τα παιδάκια μας, τα μικρά, επειδή τελειώνει η κατηχητική χρονιά αυτή, θα πάσω στον ζωολογικό κήπο. Όχι γιατί θα είναι ζώα, αλλά ε, γιατί έχει είναι ένα μεγάλο και. Όμορφο και προσφέρεται και τα παιδάκια θα κάνουν πολλέ εκδηλώσει, τραγούδια, θα υπάρχουν περίπτωρα με πράγματα, ε, θέατρα, ομιλίε, τέλο πάντων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται και παρακαλώ όσοι τουλάχιστον από τη ΛΕΜΕΣΟ να έρθετε και εσεί να φέρετε και τα παιδιά σα, ώστε όλοι μαζί να χαρούμε και να απολαύσουμε τα παιδάκια που έρχονται στην εκκλησία μα. ή να έργο τη εκκλησία και παρακαλώ όλοι να το στηρίξουμε και το συντράμουμε. Τρει με 7 το απόγευμα. Τρεις με αυτά το απόγευμα, όλοι μαζί θα είμαστε στον κήπο. Ας μην το πούμε ζωολογικό. Στον κήπο της πόλης μας, εδώ. <ΣΣΣΣ> θα κάνουμε προσευχή, παρακαλώ, και να φύγουμε. Σάββα, σε θέλω πριν φύγεις, έτσι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσωτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμώ προσεργασίαν τον εντολών σου, πρεσβείες παναχράντως του Μητρό και πάντως του τον Αγίον, αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτος τον και τις μνήμας, τη με τις μνήμασες της Σιγά σιγά με προσοχή να βγούμε από την αίθουσα γιατί είμαστε πολλοί. Αμήν.